Είχε κάτσει και με κοιτούσε από τα πέναντι με βαθιά γουρλωτά μάτια όταν άνοιγε έντονα χίλ και ακατάστατε σκίες στο πρόσωπό τη. Με κοιτούσε ενώ δεν έκανε τίποτα. Δεν κάμτζε, δεν μιλούσε στο κινητό τη, δεν έπαιζε με αυτό από μηχανία, δεν κουνούσε τα χέρια ή τα πόδια τη. Απλά καθόταν εκεί, περίμενε την παρέα τη και όταν την κοιτούσα, την κοιτούσα, την κοιτούσα, με κοιτούσε με κοιτούσε για ένα-δύο δευτερόλεπτα και κοίταζε ύστερα το ταβάνι. Από τη στιγμή που ήρθε η παρέδα δε και έπειτα, δεν με ξανακοίταξε πέρα πέρα μία-δύο φορέ που τον για ελάχιστο χρόνο. Έπεινα κρασί, γύριζα το ποτήρι στο φίλο που γιόρτασα και στου φίλου του και έλεγα: Έλα, ησυγία, χρόνια πολλά να το χαιρόμαστε. Ο Ανδρέας Κλωρό έγραψε ότι εκείνη η μέρα ήταν από τι πιο όμορφε ζωή μου, διότι γνώρισα τη γυναίκα μου. Αλλά α μου επιτρέψει ότι δεν συνηθίζεται για άνδρες τη προκοπή μου να έχουν όμορφε ή άσχημε στιγμέ. Έχουν απλά στιγμέ, χωρί επίθετα να ρεμπίζονται την εξουσία τη στιγμή.